Η κυβέρνηση με δίκαιο τρόπο διαχειρίζεται τα διαφορετικά αιτήματα. Πομ. Πομ. Η κυβέρνηση με δίκαιο τρόπο διαχειρίζεται τα διαφορετικά αιτήματα. Μπράβο. Πομ και πομ, το έχει και η μουσική, το έχει και ο Άδωνη, το έχει και ο Πρωθυπουργό, έχει και ένα Νταν πιο κάτω, θα τα ακούσουμε όλα αυτά. Όλα αυτά βγήκαν οι ήχοι, τα πομ και τα Νταν. από αυτό που λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παραβρέθηκε σε μια εκδήλωση χθε, και έλεγε για δικαιοσύνη. Να είσαι Πρωθυπουργό στην Ελλάδα του 2024, να είσαι ηγέτης τη Ευρωπαϊκή Ένωση. να ζούμε όλα αυτά που ζούμε και να λες ότι να χρησιμοποιείς τις φράσεις σου τη λέξη δικαιοσύνη με τη δεδομένη ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ με τις δεδομένες ανισότητες στους χώρους δουλειάς στους, στους μισθούς, της συντάξει. με αυτό που λέμε συνέχεια, ένα το πιο απλό παράδειγμα ότι το 95% των φόρων μαζεύονται από εργαζόμενους, μισθωτούς, παρόλα αυτά και άλλα τόσα μπορείτε να βάλετε, να χρησιμοποιεί τη λέξη δικαιοσύνη και δίκαιο στις τοποθετήσεις σου είναι ε, τουλάχιστον μια χαλαρή φράση, είναι ανα, ανεπίτρεπτο ας πούμε αυτό για να μην πούμε άλλες λέξεις. Να ακούσουμε όμως το πλήρες κείμενο του Πρωθυπουργού. Αυτή λοιπόν η δίκαιη κατανομή λοιπόν, του πλούτου που δημιουργεί η ελληνική οικονομία είναι απαραίτητη ε, προϋπόθεση διατήρηση κοινωνικής συνοχή. και βέβαια και μια αίσθησης μεταξύ των διαφορετικών κοινωνικών ε, ομάδων ότι τελικά η κυβέρνηση με δίκαιο τρόπο διαχειρίζεται τα διαφορετικά αιτήματα. Μπράβο! Ε, διότι δεν μπορεί κάποιος να πει ότι τα δίνει όλα σε κάποιους Φουά. οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη ισχύη, αλλά να ξεχάσει κάποιους άλλους οι οποίοι μπορεί να μην έχουν την, τη δύναμη να, να διαδηλώνουν γιατί είναι περισσότεροι, γιατί πολύ απλά δεν έχουν Ε, αυτή τη δυνατότητα να προκαλέσουν έτσι ε, το ε, ενδιαφέρον των ε, μέσων μαζική ενημέρωση. Πομ. Πομ. Τελικό πομ. Όπω είπε ο ίδιο, δίδεται η αίσθηση στην ελληνική κοινωνία ότι είναι δίκαιη η κατανομή του πλούτου. Δεν έχετε κι εσείς την ίδια αίσθηση. Όλη την ίδια αίσθηση έχουμε. 50 δισεκατομμύρια δώσαμε στι τράπεζες όταν χρειάστηκαν οι τράπεζε και θα ξαναδώσουμε. Την ίδια ώρα όμω δεν πήρε τα ίδια ποσά ή τα ανάλογα ποσά. Η υγεία, ή παιδεία, οι συνταξιούχοι, αυτοί που κλείσαν τα μαγαζιά, αυτοί που φύγαν στο εξωτερικό. Κατά τα άλλα, είναι δίκαιη η κατανομή και μια κυβέρνηση πρέπει να μοιράζει δικαίω τα έσοδα που μαζεύονται από του πολλού. Γιατί αυτοί πληρώνουν, αλλά τα παίρνουν από του πολλού για να τα δίνουμε με πολύ ωραίους τρόπου και με δίκαιη πάντα κατανομή, κυρίω στους λίγους Πετάει τα ψίχουλα στου πολλού, αλλά κρατάει τα μεγάλα κομμάτια για του λίγου, γιατί τζάμπα δεν υπάρχει. Κύριε Συνάρφε, έχετε εντύπωση τα κράτη γεννούν λεφτά. Τα μόνα λεφτά που ξοδεύουν τα κράτη είναι των φορολογουμένων του. Δηλαδή τις τσέπες του κόσμου. Αν χρειάστηκε να φτάσετε σε αυτή την ηλικία και να έρθείτε στο κοινοβούλιο για να σας πω μια Αμερικάνικη παρομία There is no such thing as a free meal δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο σαν το δωρεάν γεύμα λοιπόν δεν το έχετε καταλάβει. Πρέπει να το μάθετε όμως, ότι πια είναι ηλικας. Τζάμπα δεν υπάρχει, Πουθενά στον κόσμο. Πομ. Πομ. Πομ. Famiglia massonica, che in confronto ai membri della Fiudendi Gelli sembrano quelli dell'azione cattolica. sto cosmo, una diabolica che decide la conica. Tutto ciò che si colloca nella sto cosmo. sto cosmo, sti Παροιμία, να γυρίσουμε στον Πρωθυπουργό, γιατί πέρα από την δίκαιη κατανομή του πλούτου, είπε και άλλα. Το εξειδίκευσε για την ακρίβεια, μίλησε για το κεφάλαιο, μίλησε και για την εργασία. Και όταν ακούσε έναν αναλυτή, επίπεδο του Κυριάκου Μητσοτάκη, να μιλάει για τη διαφορά κεφαλαίου εργασία, σου έρχεται στο νου ο Μάρξ, εννοείται, και έχει την περιέργεια να ακούσει τι ακριβώ είπε. Κάτι στο οποίο αποδίδω πάρα πολύ μεγάλη σημασία και θέλω να το παραλάβω και στο δικό σα εκλεκτό ακροατήριο. Ε, η κοινωνική συνοχή διασφαλίζεται μόνο εάν υπάρχει κοινωνική δικαιοσύνη στον τρόπο με τον οποίο επιμερίζεται ο πλούτος ο οποίος δημιουργείται. <Ρι> Αυτό σημαίνει μια δίκαιη κατανομή μεταξύ ε, του πλούτου στο κεφάλαιο και στην εργασία. <Ρι> μια δίκαιη κατανομή μεταξύ ε, του πλούτου στο κεφάλαιο και στην εργασία. Αυτό για να το πούμε πολύ απλά λόγια σημαίνει καλύτερους μιστούς. Κατά τρία το μακρύτερο για σέλνες. Αυτό για να το πούμε πολύ απλά λόγια σημαίνει καλύτερους μιστούς. Αυτό, Αυτό σημαίνει μια δίκαιη κατανομή μεταξύ του πλούτου στο κεφάλαιο και στην εργασία. Έξι λυτι την ημέρα. Το γιατρό τον κάνουν πέρα. Αυτό σημαίνει μια δίκαιη Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan Dan, dan, dan. dan, dan. dan, dan. dan, dan. Μια εργασία. Μια κοινωνική προσφορά τη οργάνωση για τη μαζικοποίηση τη Dan του λούτσου στη λεκάνη τη μεσογείου. γιατί δίδονται πολύ όπως τους περιγράφει εδώ ε, ακούσαμε τον αναλυτή, μαρξιστής Κυριάκος Μητσοτάκης να μιλάει για την δίκαιη κατανομή μεταξύ κεφαλαίου και εργασίας αυτό ακριβώς, αυτό υπηρετεί ο ίδιος είναι και λαϊκό κόμμα όπως είπε στο Χαϊδάρη πριν λίγο θα το ακούσουμε στη συνέχεια ε, και κυρίως αυτό εφαρμόζει φαίνεται άλλωστε αυτό, είναι πολύ ευτυχισμένοι όλοι που ανήκουν στον κόσμο της εργασίας, η συντριπτική πλειοψηφία των κατοίκων αυτού του τόπου και των άλλων τόπων, γιατί ακριβώς γίνεται δίκαιη κατανομή. Αν κάτι γίνεται, δηλαδή είναι δίκαιο, δεν γίνεται άδικο, δεν δίνουν στους λίγους, δεν δίνουν στους δικούς τους, αλλά γίνεται μια δίκαιη κατανομή και έτσι έχει λήξει και η ταξική πάλη, πάλι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Μεταξύ κεφαλαίου και εργασία. Ευτυχώ έρχονται οι υπουργοί που είναι πιο προσγειωμένοι και δεν είναι μαρξιστέ όπω είναι ο Κυριάκο Μητσοτάκη και λένε τα πράγματα με το όνομά του όπω είναι ο Κωστή ο Χατζηδάκη. Δεν πρέπει να υποτιμώνται αυτά που δόθηκαν διότι έχουμε συγκεκριμένε υποχρεώσει με βάση τον προπολογισμό που έχει ψηφιστεί. Και αν δίνει λεφτά λεπτά από το ελικόπτερο θα ήταν τεράστιο λάθο. Επίνηση Per le tele tramite a mandati per cui siamo indicati come Per le per il si 1000 a porta tu na to 500 messa Perimeno pap to Κάνε μια και μου το κάνει ένα κατοστάρικο. Λέω δεν είναι αυτό δεν του δυνώσιμας η ακιοπαλή και κάνω μια χρόππερ να είναι άρλεκιν Γιατί? Γιατί; με το άρλεκιν ξεχνέσε. Για Μπούμερ είναι αυτή η διαφορίμιση στα άθες ψάλτης από τα παλιά 180 με δραχμές μιλάει εδώ. Πρώτον, δεύτερον, το Arlequin ήταν τα βιβλιαράκια αυτά, τα μικρά, και είχαν αυτό το σύνθημα, λέω για του νεότερους, Με ένα Arlequin ξεχνιέμαι. Οπότε τα βάλω όλα μαζί. Από τότε, από το 80, πάλι η ακρίβεια, πάλι ο πληθωρισμό. Βέβαια, τότε δεν ήταν εισαγόμενο ο πληθωρισμό και δεν είχε κυβέρνηση αρίστων. Ήταν Άνδρεα Παπανδρέου, παρόλα αυτά. Και τότε η ακρίβεια που την πληρώναν πάλι συγκεκριμένη. Και τότε, και τώρα ακρίβεια που την συγκεκριμένη. Και τότε, ελικόπτερο δεν μοιράζε λεφτά. Και τώρα, ελικόπτερο δεν μοιράζε λεφτά, Άλλωστε, τα ελικόπτερα. Πετάνε πάνω από τι καλέ περιοχέ και ποτέ πάνω από τι λαϊκέ γειτονιέ για να πετάξουν λεφτά. Κρατάμε αυτό που είπε για το κεφάλαιο ο Κυριακό Μητσοτάκη. Πάμε τώρα να ακούσουμε κάτι πιο προχό σε σχέση με όλα αυτά. Βεβαίω, προέρχεται από το Γιάννη Βαρουφάκη. Αν το βλέπει αυτό το κινητό σου, χρησιμοποιεί μια νέα μορφή κεφαλαίου για να βλέπει βίντεο. Λέγεται νεφοκεφάλαιο. Cloud Capital. Είναι μια μορφή κεφαλαίου που ζει μέσα κινητά, μέσα στο διαδίκτυο. Ανήκει. Αυτό ο λολγόρισμού σε συγκεκριμένου ανθρώπου που τον χρησιμοποιούν πρώτον για να αποσπουν την προσοχή σου, να δημιουργούν επιθυμίες μέσα σου, να σε κάνουν να μπορεί να δουλεύει χωρί κανένα εργασιακό δικαίωμα, είτε δωρεάν είτε με ελάχιστη πληρωμή για να αναπαράγει αυτό το ευκεφάλιο, έτσι ώστε να μεγαλώνει να μεγιστοποιεί τη δυνατότητα τη δική του να αποσπούν προσόδους και κέρδη από ανθρώπου και σένα. Αυτή η εξάρτηση από αυτή την τεχνολογία. οδηγεί σε μια νέα μορφή φιλοδαρχίας που εσύ θα σε κολύγος εκτός αν όλοι μαζί ενωθούμε και πάρουμε στα χέρια μας τα μέσα όχι μόνο παραγωγής και όχι μόνο διανομής αλλά και τα μέσα με τα οποία επικοινωνούμε. Θα πάρουμε το Viber, θα πάρουμε το Twitter Θα πάρουμε το Instagram, εκεί θα γίνει σφαγή Αν πούμε πάμε να πάρουμε το Instagram Θα πάνε όλοι και οι ξεβρακωμένες Πάμε κατευθείαν να πάρουμε το Instagram Να ανεβάζουμε τις δικές μας φωτό Έτσι ακριβώς όπως θέλουμε Να γίνεται η επικοινωνία και τα likes Να έρχονται κανονικά Να πάρουμε τα μέσα παραγωγής και μετά βλέπουμε και για τα μέσα επικοινωνίας. Εδώ λέει για τον νεφοκεφάλαιο, ψηλές ενείς δεν τι καταλαβαίνουμε όπως συμβαίνει πάντο. Γιάννης Βαρφάκης είναι πάντα πιο μπροστά. Όμως κυρίσει τον πόλεμο κατά του νεφοκεφαλαίου. Έχει κυριχθεί ο πόλεμος και κατά του κεφαλαίου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν είναι καλές μέρες να είσαι κεφάλαιο, είτε κανονικό είτε νεφο. όπως το χαρακτήρισε ο Βαρουφάκης. Να πάμε και λίγο στο παρελθόν, να κάνουμε μια σύντομη αποτίμηση, την έκανε δηλαδή ο Πολάκης για μας, με τις σωστές λέξεις τη διοίκηση της τετραετίας ε, Αριστεράς και Αλέξη Τσίπρα. Εμείς δεν αυξήσαμε ούτε ένα λεπτό του ευρώ την κιλοβατόρα. Και μάλιστα, και εδώ ήταν, να σου το πω και αλλιώ συγγνώμη, για την εκάση και μαλακιά που μα έδερνε. Και εδώ ήταν να στοχό για, στο για αλλιώς η μαλακιά που μας έδερνε. Το θέμα είναι ότι έδερνε και μας. Δεν έδερνε μόνο εσά που επιλογή σας ήταν να σας δει, να σας κάνει ό,τι θέλετε. Εσείς το έχετε διαλέξει, ότι και μας που δεν το διαλέξαμε πάλι μας έδερνε. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προδευτική Συμμαχία, όλοι εσείς, όλοι εμείς, Είμαστε η μαλακιά μας έδανε έλεγε ο ποιητή. Πρώτη φορά αριστερά Να σου το πω για αλλιώ η μαλακιά που μας έδανε Ναι ταιριάζει ταιριάζει τώρα το φέραμε κανονικά το φτιάξαμε το σύνθημα Με αυτό αν πάνε η δεύτερη φορά αριστερά είναι δεδομένη Τώρα με τον Κασελάκι, με τον Κασελάκι τι να κάνουμε. Αυτό είναι ο αριστερό ηγέτη και θέλει να χτίσει, φτιάξει την δεύτερη φορά αριστερά. Οι αγρότε είναι πάνω στα μπλόκα, συνέδριασαν χτε, δεν είναι ικανοποιημένοι. Η κυβέρνηση του καλεί σε διάλογο, λέει και ο Βορρή που ήταν εδώ πριν, με ανοιχτού του δρόμου, λέει, να κάνουμε διάλογο. Όμω ο Κυριάκο Μητσοτάκη και κάποιοι άλλοι υπουργοί έχουν πει όλε τι προηγούμενε μέρε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο να δώσουμε. Άρα τι διάλογο να κάνει, αφού δεν έχει κάτι να δώσει, να μοιράσει, τα μοίρασε, τα διαπραγματεύτηκε πολύ σωστά. Τέλο. Ποιο το νόημα του διαλόγου από εδώ και πέρα. Καλά κάνουν οι άνθρωποι και ζητάνε οι αγρότε και είμαστε και όλοι μαζί του και είναι και όλοι μαζί και πολύ δίκαια αιτήματα Έχει αναγκαστεί και η ίδια κυβέρνηση να το παραδεχτεί Οπότε χθε συνεδρίασαν και μετά βγήκαν στο δρόμο. Όλοι οι δρόμοι οδηγού στην Αθήνα. Αυτέ οι αποφάσει πήραμε, με τρακτέρ, με αυτοκίνητα. Θα δώσουμε ένα μεγάλο, μια μεγάλη δύναμη στο σύνταγμα. Και αν δεν υπάρχει ουσιαστική απάντηση όλα αυτά τα ρεάκια θα γίνουν άλλα ποτάμι. που θα πάει στην Αθήνα; <σοποίηση> προ να δώσει λύσει ουσιαστικέ και να Γίνει η συνάντηση μαζί μα και από τη Δευτέρα, εάν δεν υπάρχει, εάν δεν ευωδόσει αυτή η συνάντηση, θα οργανώσουμε κάθοδο στην Αθήνα με τρακτέρ. Ξεκινάμε και κλείνουμε τα σύνορα. Η Δυτική Μακεδονία θα κλείσει τα σύνορα. Βόλκο βάρτσι Με τα Αν δεν δικαιωθούμε θα γίνει κιλελέρ Μια μικρή έτσι γεύση να μυρίσει χωράφι Ο ραδιοφωνικός αέρας Αλλά δεν τελειώσαμε με τους αγρότες Γιατί όπως ακούσατε το λένε όλοι Θα έρθουν και στην Αθήνα με τα τραχτέρ Κάντε την εικόνα θα τα Έχουν ξανά, έχουν ξανά πρόσφατα Πριν δύο τρία χρόνια πότε ήταν ε, από, τους, από τις δύο εθνικέ οδούς Να μπαίνουν τα τραχτέρ μέσα Και φανταστείτε στο πρώτο, στο δεύτερο τραχτέρ Να είναι μια αγρότη έτσι να καμαρώνει με τη δυναμική που έχει, τη δύναμη που έχει, το δίκιο να την πνίγει με υψωμένη τη γροθιά. Έχει αδερφό μαρξιστή αναλυτή. Η αγρότησα με τα χωράφια είναι η κυρία. Ξέρετε κάτι, επιστρέφει επί, όμως εμά τους πολίτες αυτό. Και εμείς οι πολίτες συμφωνούμε, για λέμε το εξής. Μα, κύριε Παπαρακή, εμένα παρα... να δείτε συμφωνώ. Ένα μποστάνι έχω στα χανιά και τρέμω κάθε φορά τον καιρό. Προχθές έκανε μια θύελα και είχα μία πορτοκαλιά και έριξε όλα τα πορτοκαλιά. Σκεφτείτε λοιπόν Άρα αυτός ο ζει από την πορτοκαλιά. Άρα καταλαβαίνω απολύτως. ποιο είναι το πρόβλημα. Πάει το μποστάνι της. Στα Χανιά πια δεν έχουμε ζωή. Πάει το μποστάνι, πάει το γεράνι. Ε, φυσάει αέρα και τρομάζει, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Όπω όλοι οι αγρότε όταν βλέπουν τον καιρό δεν είναι και οι καλύτεροι του, αγχώνονται. Ξυπνάει το πρωί, πάει στο μποστάνι, έχασε όλη την πορτοκαλιά. Πάντα πορτοκάλια, χωρί πορτοκάλια και βιταμίνη σε όλη η οικογένεια. Είναι αγρότησα. Τι βάζουμε και αυτοί στου αγρότε και στου ηγέτε των αγροτών. Όταν έρθουν τα τραχτέρ εδώ, μην εκπλαγείτε αν δεν δείτε, αν δείτε την τώρα πάνω στο τραχτέρ. Ο Κυριάκο, μαρξιστή αναλυτή, αδερφό Δώρα, είχε πάει στα δυτικά προάστια. Εραστής Δυτικών Προαστίων θα μπορούσε κάποιο να τον πει Στο χαϊδάρι νωρίτερα Και μίλησε εκεί και χαρακτήρισε Μας το έχει πει και άλλη φορά Αλλά τώρα το είπε πιο καθαρά Το κόμμα του, τη Νέα Δημοκρατία Διότι σήμερα η Νέα Δημοκρατία Φυγκά! Είναι το μόνο πραγματικά Λαϊκό κόμμα Στην πατρίδα μας Φυγκά! Που εκφράζει τις ανησυχίες Και τις προσδοκίες όλων των Ελλήνων Ταν Δαν <Τιουσική> <Τιουσική> Είναι το μόνο, πραγματικά, λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας <Τιουσική> Ναι λοιπόν, μη μιλήσεις Μόνο πάρεμε στα χέρια σου και κάνεμε δική σου <Τιουσική> Που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλο τον Ελλήνων <Τιουσική> Αλήθεια απόψε είναι η βραδιά σου Αλήθεια απόψε κάνε με ό,τι θες Τι γουρονότριχα είναι αυτή η αγάπη <Τιουσική> <Τιουσική> Έτσι, και το τελευταίο ντριν, ντριν, το τελευταίο νότα να παίξει. Έτσι λοιπόν ακούσαμε εδώ τον Κυριάκο Μητσοτάκη πριν λίγη ώρα το πω στο Χαϊδάρι ότι είναι το πιο λαϊκό κόμμα η Νέα Δημοκρατία. Το έχουμε καταλάβει από όλα αυτά που κάνει. Άλλωστε το παραδέχονται και τα λαϊκά στρώματα. Και όλοι μας νομίζω αναγνωρίζουμε αυτό ότι είναι το πιο λαϊκό κόμμα γιατί λύνει, είναι δίπλα στους Έλληνες, στους αυτούς που... Δεν τους τα έχει πάει καλά ή δεν τα καταφέρουν ή δεν έχουν το μισθό που θα έπρεπε ή βάλτε ό,τι θέλετε. Η Νέα Δημοκρατία είναι πάντα δίπλα. Σύμφωνα με αυτά που λέει ο Μαρξιστής, Πρωθυπουργό και Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Να πάμε όμως στην πραγματικότητα, διότι αλλιώς θα φέρνει ε, στα λόγια η ζωή και αλλιώ είναι πραγματικά. Έχουμε παρακολουθήσει πολλές φορέ που πάει και το πάμε έξω από εξώσει. Πάει έξω από εταιρείε που κάνουν ε, τα fans, τα περίφημα, που κάνουν τι δημοπρασίε, του πληστηριασμού και έχουν σωθεί και αρκετά σπίτια. Ε, παρακολουθούμε συνήθω το πριν και την ώρα που γίνεται κάτι. Δηλαδή η διαδήλωση πριν και την ώρα που έχει γίνει κάτι. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ του ανθρώπου που έχουν σώσει σπίτια ή που του έχει συνδεθεί το ρεύμα. Γιατί έχουμε και τέτοιε περιπτώσει, δεν τα μαθαίνουμε όλα. Λογικό είναι, γίνονται κάθε μέρα στι γειτονιέ πάρα πολλά τέτοια. Οπότε, να είναι μια ωραία ευκαιρία τώρα, επειδή είναι Λαϊκό Κόμμα η Νέα Δημοκρατία και έχουμε να κλείνει η διαφορά κεφαλαίου εργασία, να ακούσουμε κάποιου ανθρώπου πώ το βίωσαν όλο αυτό. Καταρχά σε σχέση με τη σύνδεση του ρεύματο στα σπίτια του. Καταφέραμε τελικά την επόμενη μέρα να πάω να μιλήσω με την υπεύθυνη του Αγίου Ενωσογέννη εδώ στη ΔΕΗ και να μου πει ότι ξέρει κάτι. Ναι, θα το κάνουμε. Αλλά δεν θα δώσουμε τα 1500 που ζήταγαν πάλι δεύτερη φορά. Θα συνεχίσουμε τις ζώσεις από εκεί που σταματήσανε. Απλά το χρέος θα το βάλουμε μέσα στις ζωή της ΔΕΗ. Ήταν μια ανάσα για μας. Οι άνθρωποι λοιπόν των ζωματείων ήταν εδώ μαζί μας. Και ξαφνικά λαμβάνω ένα τηλέφωνο από το ΕΔΔΙΕ. Στέλνουμε να σου βάλουμε το ρεύμα. Τίποτα άλλο. Και με βοηθήσανε πάρα πολύ. Αυτό που δεν έχει κάνει κανείς μέχρι στιγμής. Αυτά δεν έχουν γίνει έτσι. Δεν γίνανε στην τύχη και είναι πολύ σημαντικά και αυτά είναι τα σημαντικά σε όλο αυτό που ζούμε, που είναι ψεύτικο, που είναι στο νεφοκεφάλαιο, που λέει και ο Βαρουφάκη, τα social media και όλα τα υπόλοιπα. Είναι πραγματικέ ιστορίε πραγματικών ανθρώπων και πραγματικά επιτεύγματα και κατακτήσει πραγματικέ. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Σταθήκαν άνθρωποι δίπλα του από τα σωματεία τη γειτονιά, από το ΠΑΜΕ, από το ΚΟΚΟΕ, μπορεί να είναι και άλλοι φορεί σε διάφορε γειτονιέ. Οπότε αυτό έχει μια αξία, το θεωρώ φως σε όλα αυτά τα που ακούμε κάθε μέρα και από αυτή εδώ την εκπομπή γιατί μαζεύουμε ό,τι σάπιο υπάρχει και ό,τι σκοτεινό υπάρχει παίζουμε λίγο με αυτό, μπας και το φτιάξουμε κάπως αλλά αυτά είναι πραγματικά φωτεινέ ιδήσεις και αισιόδοξε ιδήσεις ειδικά σε αυτή την Ευρώπη που μαυρίζει όπως μαυρίζει και σε αυτή την κοινωνία που έχει μαυρίσει όπως έχει... μα μια ιστορία, α, έτσι μικρή, δεν κρατάει πολύ, για ένα σπίτι που σώθηκε στην Αργυρούπολη. Η δικιά μας περίπτωσες ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Απροκάλυπτα και όλες μας είπανε στο φαντ, ότι αν δεν ερχόσουν με τα παιδιά, και ποια είναι τα παιδιά, ε, είναι το πάμε, είναι το ΚΚΕ, είναι τα Σωματεία, έτσι. Δεν υπήρχε περίπτωση καν να μπούμε σε διαδικασία διαπραγμάτευσης μαζί σου, γιατί το σπίτι σου την χάνει να είναι στην Αργυρούπολη και είναι φιλέτο. Είναι φιλέτο το σπίτι, οπότε θα το έχανες έτσι κι αλλιώ. Τα φαντ, του αρέσει πάρα πολύ το φιλέτο, τα φιλέτα γενικότερα. Οπότε το είχαν εντοπίσει, προσπάθησαν, δεν τα κατάφεραν γιατί πήγανε όλοι μαζί και από ηλιούπολη και από Αργυρούπολη, συμβάλαμε κι εμεί με κάποιο τρόπο και σώθηκε το συγκεκριμένο σπίτι. Ε, θα ακούσουμε τώρα και την Ιωάννα Κολοβού μεταξύ των υπολείπων. Όταν είδα τα παιδιά να ανοίγουν την πόρτα, να ψηφούν του αστυνομικού και να μπαίνουν μέσα.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 Το ίδιο βράδυ το κουκουέκ άλεσε σε συγκέντρωση και πορεία. Πέντε η ώρα μου λένε: Κοίτα να δει, γιατί ήμουν μέσα στο σπίτι. Και κοιτάζω κάτω και ήταν όλο ο δρόμο γεμάτο από κόσμο. Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Θα του σταματήσουμε εδώ. Την έχουμε ξεχάσει την ανθρωπιά στον καιρό μα. Και εγώ την έζη. Μέσα στην ατυχία μου ήμουν τυχερή. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι μαγκάλιασαν. Πραγματικά μαγκάλιασαν. Κάτι πρέπει να γίνει. Όταν ο καθένα κοιτάει την μπάρτη του μόνο, δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει κάτι να γίνει μεταξύ μα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αυτό ο κύριο Τελευταίο, και αυτόν ο σώθηκε το σπίτι, και λέει κάτι πρέπει να γίνει. Ο καθένα και την πάρει του. Και τι πρέπει να γίνει. Και δεν ξέρει ακριβώ. Αυτό το λένε, νομίζω όλοι. Πάρα πολλοί, εμπασπιπτώσει. Κάτι πρέπει να γίνει και δεν ξέρουμε τι ακριβώ. Και η απάντηση έρχεται αμέσω. Η ελπίδα πραγματικά, η ελπίδα των εργαζομένων, βρίσκεται στον αγώνα. Στον αγώνα. Μέτρων ανακούφιση του λαϊκού εισοδήματο στον αγώνα για αυξήσει τους μισθούς για συλλογικέ συμβάσει εργασίας με αυξήσει και εργασιακά δικαιώματα. Σύγχρονα. Όσοι άνθρωποι λοιπόν έχουν βρεθεί σε αυτή την κατάσταση καλύτερα είναι να βρεθούν κοντά σωματεία της περιοχής τους να παλέψουν όλοι μαζί γιατί ένας μόνος του δεν μπορεί να τα βάλει με τα θερία. Ένας δεν είπε, τα χιλιάδες, όχι μονάδα, Είμαι μαχιλιάδε, όχι η μονάχα η ζωντανή, κι οι ζωντανοί. Τι πεθαμένοι μακουλθάνε σε μια ράδα σκοτεινή. Τι πεθαμένοι μακουλθάνε σε μια ράδα σκοτεινή. Κάτι πρέπει να γίνει. Όταν ο καθένα κοιτάει την μπάρτα του μόνο δεν γίνεται τίποτα. Πρέπει να κοιτα... κάτι να γίνει μεταξύ μα. Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν δίνω λέξει παρηγόρια. Δίνω μαχαίρι σολομού. Καθώς τον πίγομες στο χώμα, γίνεται φως, γίνεται νύχτα. <χει> <χει> <χει> του και ο οδηγητής μας Λεοντής, χωροδία και τα λοιπά. ηχητικά που ακούσαμε είναι από ένα δοκιματέρ που έχει ανέβει στο διαδίκτυο του πάμε είναι μαρτυρίες ανθρώπων που το πάμε μαζί με τα σωματεία της περιοχής μας με ανθρώπους αλληλέγγυους των περιοχών σε διάφορες γειτονιές η μία κοπελά και στην Ηλίουπολη που ακούσαμε Αργυρούπολη ε, έχει φτιάξει αυτό το δοκιμαντέρ, μπορείτε να το βρείτε όπου θέλετε, στα γνωστά στο νεφο κεφάλαιο που λέει και ο Βαρουφάκης 21 1080 880 το τηλέφωνο επικοινωνίας Δημήτρης Χίρκος ρυθμίζει τον ήχο πατάμε το κουμπί να φύγει το πρώτο μέρος του λαού Ναι ο, Καλησπέρα Αποστόλη Καλησπέρα, καλησπέρα. Μέρα. είσαι καλά. Καλά είμαι εσύ. Καλά, μια χαρά. Α. Σε παίρνω όπως πάντα από Λιόν, από Γαλλία, είσαι καλά. Ω, oh, ναι, έχουμε πει τα καλικά μας, όλα καλά, για παις. Αετέ, κοροπή, Ζαμέ. Λοιπόν, σε πήρα γιατί, κοίταξε να δει. Να σου πω, α πούμε, λίγο γιατί γίνεται εντάξει στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πιο μεγάλη σημασία έχει αυτό που γίνεται στην Ελλάδα, δηλαδή. Βλέπει στην Ευρώπη όλα τα κινήματα αυτά, α πούμε, ξέρω ό, τα αγροτικά που γίνονται τώρα, έχουν με Οι Γάλλοι, για παράδειγμα, Ταμπέλες, αλλά δεν έχουν ταξικό προσανατολισμό. Αυτό είναι που συλεύουν λοιπόν ότι θα σου εξήγαισουμε α την κατάσταση στην Ελλάδα και το τι α πούμε ξέρω εγώ και το πώ οι φοιτητέ διεκδικούν αυτά που διεκδικούν. Οι άνθρωποι γύρωσαν και μείναν ότι μακάρι να είχαμε και εμεί α πούμε, ξέρω εγώ, ένα ταξικό κίνημα, εντάξει, όπω το πάμε και στη Γαλλία. Δυστυχώ τα σωματεία του εδώ δεν είναι τόσο ταξικά οργανωμένα και φυσικά κοιτάνε να πάμε πίσω από την κυβέρνηση. Και γι αυτό φυσικά σε πήρα σου πω ξέρω εγώ για άλλη φορά, ότι είμαστε πάντα περίφανοι για την πασχολαστική για το. Μα για το Πάμε, γιατί εδώ πέρα οι άλλοι παίρνουν παραδείγματα να έχει από αυτά που ακούνε για την Ελλάδα. Κατά τα άλλα, απλά να πω ότι για τι 8 του Φλεβάρι αλλά και για τι 28 πρέπει όλο ο κόσμο να δείξει την αλληλεγγύη του να είναι εκεί πέρα μαζί με του αγρότε, μαζί με τα συνδικάτα, μαζί με του φοιτητέ. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και κάτι τελευταίο, να έχει ότι το Πάμε έβγαλε σε επίσημο λογαριασμό στο TikTok. Δηλαδή, εγώ χάρηκα πάρα πολύ γιατί μπορώ να ακούω, πούμε, ξέρω εγώ τι γίνεται σε απευθεία σύνδεση. Εύχομαι να Αποστολή. Γίνεται όλα καλά. καλά. Τι το άλλο σου τέλε μέσω Σαν Μιχάλη τα προστατευόμενη συνειδημασία προέλευση προϊόντα. Τι εννοεί Σαν Μιχάλη, είναι Μιχάλη. Είναι, είναι τυρί το Σαν Μιχάλη. Και κρασί. Και κρασί, σωστό. Είπε να αγαπάτε την αστυνομία, που είναι το κακό. Του φίλου μας του αγαπάμε όλου με τα λατώματά του. Πρέπει να στηρίξουμε την αστυνομία, να την αγαπήσουμε, να τη στηρίξουμε. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Εγώ αναφέρομαι σε αυτό. Να μάθετε να αγαπάτε την αστυνομία. Να την αγαπάμε ή την αγαπάμε. Μπορεί να την αγαπά με έναν τρόπο πιο εριστικό, θα έλεγα. Για αγάπη πονάει. Πώ λέμε γάμο τον κυφισό, γάμο τον κυφισό, γάμο τον, τον αστυνομικό, γάμο τον αστυνομικό, γάμο τον αστυνομικό. Όχι, όχι, όχι. Κάνω ίδια περισσοχή. Γιατί δεν φυλακίλε, ποιο απίραξε. Εμένα, όχι, απλά αναφέρω το είδο τη αγάπη. Μάνα μου, έλα, έλα. Έλα Ένα και σου χωνέα. να το. είχα μια δυσάρεστη εμπειρία μετά από πάρα, πάρα, πάρα πολλά χρόνια. Yeah. Αργάστηκα να πάω σε νοσοκομείο oh. στη σύζυγό μου και συγκεκριμένα στο γεννηματά. Καλή τύχη. Από τις Στο καρδιολογικό. Γιατί είχε κάτω από το στέρνο, πίσω στην πλάτη και φοβηθήκαμε. Θα τη θα και πάντων. Έχω το στον μήνο αλλά αυτά τα διαχρονικά πρέπει να μιλήσουμε για το εσύ για το συγκεκριμένο που είναι τώρα επάνω η πουργός για μόνο τον πάτος. Το σπίτι του. Oh. Την υγρασία του μέσα θα λε. Ήρθαμε ξαφνικά σήμερα το πρωί έξω από το σπίτι του αντιπροέδρου τη Νέα Δημοκρατία του κύριο Άδων Γεωργιάδη. Το σπίτι έγινε βαφτεί από το 2007. Πριν γίνω βουλευτή. Λοιπόν, τρει καρδιολόγοι από τι 4,5 άνθρωποι δηλαδή. Υπήρχαν και κάποιοι παλάκε οι οποίοι βρίζανε εκεί έτσι του γιατρού. Ήτανε να του λυπάται η ψυχή σου, αποστολή. Τρει άνθρωποι, τελειώσαμε από τι 4,5 5 παρατέταρτο. Τελειώσαμε τι 10.30 το βράδυ. Ο Θεό μα βοήτησε και τελειώσαμε. Λοιπόν, ξανότα. σπίτια τους και γα***ω και αυτούς που τους ψηφίζουνε. Αυτά τα ζώα γα***ω το σπίτι Κάτσε, τους... Κάτσε παιδί μου παραγάμισες και εσύ παραγάμισες ήρεμα. Δεν είναι είναι αλλά γα***ω τα σπίτια τους. Έλα, και yeah. για τα πουρδέλα που λένε, για να γίνει πουρδέλο όπως το πουρδέλο το κράτος μας, το στηρίζουμε εμείς οι πουτάνες, οι διαχρονικές πουτάνες. ότι σήμερα η νέα δημοκρατία είναι το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στην πατρίδα μας που εκφράζει τις ανησυχίες και τις προσδοκίες όλων των ελληνών. Την γουρνότριχα είναι αυτή η αγάπη μου. Θα μείνουμε λίγο στη γουρνότρηχα, αλλά την αριστερή γουρουνότριχα γιατί ο Πολάκης που μίλησε χτες στην Πάτρα νομίζω είπε εκεί στο λαό έδωσε στους ακροατές από κάτω αρκετό σανό δύο τέτοιε περιπτώσει μοιράσματο σανού θα ακούσουμε τώρα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Πρώτον, η ΔΕΗ πρέπει να επιστρέψει στο δημόσιο. Άρα. Με νόμο! Εδώ δεν έχει μάνα μου πατέρα μου <laughs> να τελειώνει πια αυτή η αηδία. Λοιπόν, εδώ θέλει η ΔΕΗ με νόμο, με αύξηση μετογικού κεφαλαίου, στην οποία θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, η ΕΦΚΑ, για παράδειγμα. Θα πάρουμε την αλλιώ δεν γίνεται δουλειά. Δηλαδή στην Ελλάδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση, με τι οδηγίε, τι και τα ασφικτικά πλαίσια που υπάρχουν, θα κρατικοποιήσει μια κυβέρνηση, όποια χώρα, την ε, μεγαλύτερη ή πρώην κρατική εταιρεία ρεύματο. Αυτό δεν το επιτρέπει το πλαίσιο, το μάνιολ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί θέλανε να το κάνουν και στην προηγούμενη φορά, την πρώτη φορά αριστερά, αλλά δεν το κατάφεραν, αυτά και άλλα τέτοια. Οπότε θα ξανά έχουμε πάλι τα ίδια, πάλι σύγκρουση με την Ευρώπη. Ξανά αλλιώ γίνονται αυτέ οι δουλειέ. Δεν γίνονται έτσι με ευχολόγια και στο πλαίσιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτό πλαισίου, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Και με ένα λαό αποφασισμένο. Αλλιώ αυτά που θα κάνει θα είναι χειρότερα, ίσω. Οπότε δεν μπορεί να το κάνει. Χειροκροτούσαν οι άλλοι κάτω και φαντάζονται ότι θα πάρουν την ΔΕΗ, αλλά όχι μόνο τη ΔΕΗ. Η λύση εδώ πια είναι. Ποια είναι η λύση, Πρώτο, να πάρουμε τον έλεγχο των ΕΛΠΕ. Πάλι με νόμι. Αν δεν έχεις το ένα αντιδυστήριο να καθορίζεις την τιμή θα στο ταψί. Όλα αυτά εντομεταξύ κάποτε ήταν κρατικά αλλά επειδή μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση του Μάστριχ που το κόμμα του Πολάκη τα ψήφισε και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τίμια σε αυτά δηλαδή λέει όλα ιδιωτικά δεν θα υπάρχει τίποτα κρατικό το κράτος θα ενισχύει και τους ιδιώτες και ό,τι έχει απομείνει ως απολυφάδης στο κράτος. Οπότε τα έχει η υουγεια. Δεν μπορεί να λε θα κάνω κάτι όταν η βάση από κάτω η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή εδώ εν προκειμένου. Λέει, τα ακριβώ αντίθετα. Όλα αυτά προποθέτουν σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που όμω δεν αναφέρεται σε αυτό πολλάκι και δεν θέλει και ο κόσμο που ψηφίζει πολλάκι ή κασελάκι, αυτά τα θέλει και ο Κασελάκι ο ίδιο φαντάζομαι, αλλά αναφερόμαστε εδώ σε αυτό το πυρήνα των ΣΥΡΙΖΑ που πιστεύουν ότι θα τα πάρουν όλα αυτά και θα είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά τώρα μέρο δεύτερον Soli Τι γίνεται, θα κάνουμε μπανάνα. Να κάνουμε μπανάνα. Έλα, θα κάνουμε μπανάνα. Έλα, μπανάνα! Να σου πω, καλό θα ήταν επειδή τώρα άκουσα από τη τηλεφωνήση χθε έναν Σιριζέο που πάει κουβά γενικά. Μπράβο αυτό. Ναι, αυτό καθόλου. Μπράβο, όλοι καταλάβαμε. Και καλό θα ήταν να καμιά φορά να μην διαβάζει μόνο του τίτλου τα άρθρα. Ξέρω εγώ, να τα ανοίγει, να διαβάζει και μέσα. Γράφουν και άλλα πράγματα εκτό από του τίτλου. Ω, καλέ Σιριζέο είναι, <laughs> δεν μπορεί να έχει πολλέ απαιτήσει. Τάγια, παιδί μου λέω εγώ τώρα, μια πρόταση κάνω στον άνθρωπο, ξέρω εγώ μπορεί. Δεν είναι τα αγγλικά η μόνη γλώσσα που έχουν Πρόβλημα. Ναι, γενικά έχουν ένα θέμα με την γλώσσα, αλλά καλό θα ήταν να ανοίγει, εγώ, τα άρθρα, να διαβάζει, μπορεί να διάγνωστες λέξεις, να το βάλει σε ένα καινούριο κόσμο, ας πούμε. Ναι. Καλό θα ήταν. Ναι, ναι, ναι, γιατί θα ασχοληθώ τόσο με τον Κουβά. Λες, ε, ε, όχι. Ε, θα... όχι. Ε, όχι, μωρέ, αλλά αλλάξει, λάσεις, στον ανεμιστήρα, όλο και κάτι μπορεί να μείνει, οπότε καλό θα ήταν, ξέρω εγώ, να μην την αφήνουμε. Σωστό. Αποστόλη, Καλησπέρα ρε φίλε. Κι Θα σου πω κάτι. Θα ψηφίσω αυτό που θα κλείσει τον Άντων η φυλακή. Την οικογένεια Μητσοτάκη. Να πάνε στο διάολο. Θέσαι στους τράγους εκεί πέρα να κάνουν καμιά ευχή που και τους βρει κάτι να ξεβρωμήσει ο τόπος. Αυτό. Αποστόλη, τι κάνει, Καλά εσύ. Εδώ, καλά λέω. Λοιπόν, έχω πολλά παράπονα και θα τα καταθέσω. Πρώτα απ' όλα, είμαστε όλοι ανώμαλοι. Είμαστε όλοι δεν ξέρω τι. Λευκαιριά στη βόρεια Μήκονο και λοιπά Πραγματικά, είμαστε το έθνο το οποίο εφήβρε την ομοφυλοφιλία. Οι αρχαίοι Έλληνε το κάνανε. Πώ θα το κάνανε, Το θυμόμαστε. κάνανε, Τι το κάνανε, το ανώμαλο, το παραφύσι Μα τι λέμε, παιδιά, Η, αρχή, η λεγόμενη αρχιολεινική φιλία, Να πούμε. Είναι αυτά τα δεδομένα. Μα τα βέβαια. Δεν μα λένε να μα τα πει ο Μαρκώνη κτλ. Αυτό δεν τα ξέρει σίγουρα. Πε μου ότι στο που... τρίγωνο των Βερμούδων γινόντουσαν τρίγωνα. Γι' αυτό και λέγεται τρίγωνο των Βερμούδων. Oh, τι... Γιατί Βερμούδα φοράνε τα αγοράκια. Και τρίγωνα hey. σημαίνει τρενάκια. Hey. Κατάλαβα. Μα τι λέμε τώρα. Στο Netflix είδε τι έγινε με τον Εφεστίωνα και τον Μέγα Αλέξανδρο. Άσε με τώρα. Βλέπουμε στα μάτια μα μπροστά. Δεν τρέπονται. Α πούμε να γλωσσοφιλιέται με το τεκνό. Πραγματικά αυτό το φάσομα πούμε, δηλαδή, το θέλουμε και στο Netflix, το θέλουμε για τηλεόραση. Ε... Μα μας αφανίζουν συνέλληνε, μα κάνουν όλου εγκέτσιδε. Αυτά να τα παραδείγματα χάμπιο... κι εγώ δεν μπορώ. Αυτά τα παραδείγματα. Θα βγαίνουν έξω στο δρόμο και θα είναι άνθρωποι που θα κρατιούνται χέρι-χέρι και θα φυλιούνται και θα φυλιούνται. Παιδι... Και τίχο να πούμε θα πηγαίνουμε. Τι είναι αυτό. Οι άνθρωποι πρέπει να παίζουν πάλα, πρέπει να βαράνε ο ένα στον άλλο, να σκοτώνονται. Να όχι, μόνο τις να όχι μόνο αυτό. και τι γυναίκε να βαράνε, όχι μόνο ο ένα τον άλλο, δεν κατάλαβα. Καλά, και αυτό εντάξει. Εννοείται αρχιο-ελληνικό κι αυτό. Το βαθύ DNA είναι η γυνοκοκτονία, δεν είναι τώρα. Φλοφιλία? Αυτά συνδυάζονται κάπω, δεν ξέρω. Στο μυαλό κάποιου, α πούμε. Αλλιώ. Και να σου πω και κάτι λίγο. Βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Που η κυρία Ελένη Λουκά, την οποία την αγαπάμε, την λατρεύουμε. Δεν ξέρω αν έχει περάσει σε κανέναν από το μυαλό Έκανε σεξ. Δηλαδή ήταν, δεν ξέρω αν είναι, μακάρι και να Ενεργή στο σεξ, α πούμε. Ήταν active. Δηλαδή έκανε σεξ, α πούμε. Με γυναίκα. Οπότε η κυρία Λουκά. Με γυναίκα έκανε... όμω, μην μου πει ότι έκανε γκέι σεξ. Jesus Rison, Christos Anastin. Νομίζω ότι ήταν με το σύζυγό τη. είναι επαντρεμένη η γυναίκα, oh, δεν ξέρω, boring. αλλά yeah. αν αυτό μπορούμε να το βάλουμε ως πρότυπο, ας πούμε να πούμε ότι η κυρία Ελένη Λουκάμπου, που έχει το ηθικό, το χριστιανικό κτλ, έκανε σεξ, ρε παιδί, είμαι μέσα στο γάμο, οκ. Okay. Και απ' την άλλη μεριά βάλεις, ας πούμε, ξέρω, την ανομαλία του άντρε εκείνων και τ' άλλων της Λεσβίας, εντάξει, εγώ θα πάω απλώς την άλλη μεριά, δεν θα πάω απλώς σε Ελένη Λουκάμπου. Σε έχω χάσει λίγο, σε έχω βρει και σε, σε χάν <ΣΣΣΣ> Τέλο πάντων, Έχει όλα καλά. Έχει να κάνει με αισθητική, να σου το πω πολύ απλά. Ναι. Δηλαδή, θα προτιμούσες να τρώσω με στη μεριανό και να βλέπει την Λέινλου Λουκά να κάνει σεξ. Απ' βλέπεις βλέπει δύο άντρε Κάπω έτσι, καλά. Κίλιε φορέ το μεγαλέξαντρο με το τεκνό που το θάψαν στην Αμφίπολη. Α, αμφίπολη, αμφί. Κάπα. Τα. <laughs> τα λέγανε. Δεν τα πιστεύαμε. Ναι. Τα λέγανε. Έλα, γεια. Φιλιά, γεια. <laughs> Τα βρήκανε στο τέλο μετά από μια περιδίνηση λογική. Αλλά τα βρήκανε και μπράβο του αποστόλου τον των Ακροάτι. Έχουμε στην υπόθεση των, του εγκλήματο των Ντεμπόν το μπάζωμα του χώρου. Με το που είχε γίνει όλοι οι χαμαπορείε και με, κάποιοι λέγανε αποκλείεται να είναι παράνομο γιατί το κάναμε μπροστά στα μάτια μα με τι κάμερε ανοιχτέ. Πρέπει να είναι άνθρωποι αδίστακτοι και να το κάνουν έτσι. Τελικά χτε ήρθε η δίωξη του τότε περιφερειάρχη, του αγοραστού. Ε, γιατί όλο αυτό κρύθηκε παράνομο και συμπράξαν πάρα πολύ σε αυτό. Δηλαδή, και άνθρωποι όπω έλεγε η κυρία Καριστιανού από το Μαξίμου και η Περιφέρεια και η Συνεργεία και άλλοι γενικώ θάψανε τα στοιχεία. Κάνα κάτι δηλαδή που σε οποιοδήποτε έγκλημα, και ένα μικρό, ένα τίποτα, μια, το, το πιο απλό, το περφρουρεί στο χώρο για κάποιε ώρε μέχρι να πάνε αυτοί που πρέπει να συλλέξουν τα στοιχεία που πρέπει. Και στο έγκλημα αυτό, στην τραγωδία αυτή, πήγαν αμέσω και ρίξανε μπάζα. Από πάνω. Και τώρα έχουμε τη δίωξη του αγοραστού. Η κυρία Μαρία Καριστιανού μιλάει για αυτήν την δίωξη. Σήμερα, περίπου ένα χρόνο μετά από εκείνη τη μέρα, είναι μια μέρα που είναι λίγο πιο φωτεινή. Ελπίζουμε να είναι η αρχή και να ακολουθήσουν και οι επόμενε ποινικέ διώξει, όπω πρέπει να γίνουν, μέχρι τον τελευταίο υπεύθυνο για αυτή την τραγωδία. Το να πας να αλλοιώνεις κατευθείαν το χώρο ενό εγκλήματος με τέτοιο τρόπο, να ξοδεύεις όσα χρήματα, να παρανομείς, να κάνεις κατάσταση εξουσίας, γιατί δεν υπολογίζεις ούτε την αστυνομία, ούτε τους δικαστικούς που είναι υπεύθυνοι γι' αυτό, mm -hmm. δεν μπορείς να το κάνεις παρά μόνο αν θέλεις να κρύψεις, να συγκαλύψεις. Δεν υπάρχει κανένας άλλο λόγος, καμία άλλη λογική. Την οποία συγκάλυψη την κάνανε μπροστά στα μάτια όλων μα. Αυτό με εντυπωσιάζει περισσότερο. Δεν του ενδιέφερε τι θα πούμε όλοι και τι θα καταλάβουμε, γιατί αυτή η κίνηση και μόνο, δεν λέω για τι υπόλοιπε εξεταστικέ, πώ έχουν δομηθεί, πώ γίνεται η διαδικασία και και και, πώ λειτουργούν εκεί οι της τη Νέα Αυτό και μόνο να πα γρήγορα γρήγορα να μπαζώσει και να τι μεντώσει στην περιοχή για να μην βρούνε στοιχεία, δείχνει πάρα πολλά πράγματα, επειδή γίνεται μεγάλη συζήτηση τη μέρα μα για εγκληματικέ οργανώσει. όλοι αυτοί που το φτιάξαν αυτό και το σχεδίασαν και το σκέφτηκαν, είναι μια εγκληματική οργάνωση που συγκαλύπτει και προκάλεσε το έγκλημα και συγκαλύπτει το έγκλημα με αυτούς τους προσχημάτιστους τελείως τρόπους. Κύριε Καριστιανού, προχτές έκανε και μια δίηγηση για το τι της λέει η εισαγγελία. Είναι δυνατό να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρίου, πάω και να, να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει, ναι, είναι με πτώ δεν είναι με πτώ είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε αυτά, συμβαίνουν... Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας. Μπορείτε να καταλάβετε πώς φεύγαμε εμείς για να πάμε σπίτια μας. Μπαίναμε στο αυτοκίνητο και ουρλάζαμε. Είναι ντροπή. Τρέπομαι, τρέπομαι. Όχι μόνο πονάω γιατί πέθανε το παιδί μου. Πονάω για τη χώρα μου. Δεν μπορεί να ζω αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ. Δεν δέχομαι. Δεν δέχομαι σαν άνθρωπος, σαν πολίτη. αυτό που είμαι, ό,τι είμαι, το λίγο, το πολύ μικρό να δω μέσα σε ένα τέτοιο πράγμα δεν το δέχομαι ό,τι και να γίνεται γύρω μου εγώ κοιτάζω μοσ... μπροστά το φως κοιτάζω το πρόσωπο της κόρης μου και πάω μόνο εκεί δεν μοιάζω σκοτάδι δίπλα μου εγώ θα φωνάζω για αυτό το έγκλημα μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής μου και δεν είναι μόνη τη. είμαστε πάρα πολλοί νομίζω πλειοψηφία του ελληνικού λαού που βλέπω όλα αυτά τα μπροστά στα μάτια μας. τα βλέπουμε. Και δεν μπορούμε να τα χωνέψουμε, τα βλέπουμε. Όμω γίνονται, πήγε στην εισαγγελία και τη είπανε. Πήγαινε στην εκκλησία να βρει παρηγοριά. Η δικαιοσύνη σύστησε σε αυτή τη μάνα, που είναι και πρόεδρο των Ουσιλλόγου πληγέντων, να πάει στην εκκλησία για να βρει παρηγοριά. Παρηγοριά για όλου αυτού του ανθρώπου, αφού έγινε όλο αυτό που έγινε, είναι η δικαιοσύνη. Καθαρά με κεφαλαία να αποδοθεί η δικαιοσύνη και να πληρώσουν όσο γίνεται. Παρηγοριά είναι, δεν είναι. δεν θα τους φέρει πίσω τα παιδιά σε καμία περίπτωση. Και η ίδια η δικαιοσύνη λέει, πήγαινε στην εκκλησία. Αυτά για σήμερα. Κάπως εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Το τρίτο μέρος του έχει σειρά διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνω με το Γιώργο Πιέρο. Τα υπόλοιπα εμείς αύριο. Γεια σας. Καλημέρα ο Μαρκόνι είμαι... Παλήμωνο, <Καλημένα> χάνεις μέρα, εσύ δεν χάνεις. Σε λοιπόν, επειδή είμαι μόνο μόνος επαγγελματίας Μαρκόνι και πνίγονται ο κόσμος, χάνονται ζωές και περισσότερες... Ωπα, περίμενε, τι μου λες τώρα, οι άλλοι είναι σκιτζίδες, αυτά δεν αρέσουν. για το Καϊκούρα Θα όλοι τέχνες εγώ φοβάμαι που είναι εκτός ΑΣΕΠ τώρα Μαρκόνια Φάλκον in a... <σπάει> εσύ δεν τον Φάλκο εγώ δεν τον Φάλκης μόνος σου Ο Μιχαήλ Στεφανάκ τον έκαβ γεωλόγο τον έκαβ Όλο <σπάει> κάτι ξένους μου <σπάει> λες <και> ρε παιδί μου Πολύ διεθνή καριέρα κάνεις Λοιπόν δεν μπορώ να σε παρακολουθήσω Έλα γεια Θέλω να κάνω ένα προξενιό, τώρα που νομοποιήθηκε. Κύρι Βασίλης με Μαρκόνη, να παίζεις τον κύριο Βασίλη, να του κάνει σκονέ με τον Μαρκόνη. Ω, oh, καμία σχέση. Τώρα είναι προσβλητικό για τον κύρι Βασίλη, αυτό δεν μ' αρέσει. Γιατί? Ε, γιατί, γιατί ο, ο Μαρκόνης είναι ψέκα επαγγελματικού επίπεδου. Ναι, αλλά να σου πω είναι επαναστάτης ο Μαρκόνης. Ναι, αυτό ναι. Ε, επανάσταση να κάνουμε όλοι τα βόηδια, να ξυπνήσουν τα Βασίλια. Εδώ είναι Ελλάδα, αγαπητοί μου. Εδώ είναι Ορθοδοξία. Εδώ είναι το παλατάκι του Χριστού. Το σπιτάκι τη Παναγία. Ρε μαλάκα, πάπα ποιο παλατάκι. Ο Χριστό γεννήθηκε σε φάπνη και κυκλοφορούσε με γαϊδουράκι. Ούτε κάνουμε μουλάρι, με γαϊδουράκι. Άσε τώρα, μην ποιο... για το γονέα 1, τον γονέα 2 και τον κρίνω. Άσε με. Μη μου ανοίγει το στόμα και, και, και αρχίζω να τα λέω αυτά όλα. Αυτή είναι χειρότερη και από του μουσουλμάνου. Και την παρένθετη, από... έλα τώρα. Παραθέτει πολλά φυλάκια στην Τσεριζέα. Μου ζήμησε τώρα που είπε ότι χρωστάμε και το Μάρτιο. Να δώσω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Στουρντάρα και στον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, είχε η κόρη μου η μεσαία 2000 στην τράπεζα και τη λέω. Θα μου τα δώσει για 6 μήνε. Στην τράπεζα θα πάρει 6 ευρώ. Εγώ θα σου δίνω 100-100 το μήνα και θα σου δώσω 50 ευρώ τόπο. Και βέβαια το παιδί μου τα έδωσε αμέσω. Κατάλαβε. Τη λέω στην τράπεζα, υπολόγισε 0,05 που είναι το επιτόκιο, θα πάρει 6 ευρώ. Λοιπόν, εγώ τη έδωσα 50 και σώθηκα. Κατάλαβε. Να την καταγγείλω λες. Ε, ναι βέβαια. το κολλώ 50 ευρώ, έλα γεια. Θέλω να πω κάτι για κάτι συνακροατές μας που δεν καταλαβαίνουν λέει τις θέσεις του κουκέ για το πολιτικό γάμο και τον ομόφυλλα ζευγάρια. Ακούστε κύριοι συνακροατές μου, το Κουκουέ είναι αντίθετο με το πολιτικό γάμο των ομόφυλλων ζευγάριων γιατί κατοχυρώνει γονεϊκότητας. σε άτομα του ίδιου φίλου οδηγεί. Στον αποκλεισμό είτε τη μητρότητα είτε τη πατρότητα θεσμοθετεί τη διπλή γονική μητρότητα. Αχ, με πα, mm -hmm. να μου πει 13 σελίδε του ριζοσπάστη τώρα. Όχι, Εντάξει, έλα, τα ξέρουμε. Μισό λεπτό. Άραγε, το κουκουέ δεν θα ψηφίσει το νόμο. Τι δεν καταλαβαίνετε. Εγώ είμαι τελειόβητος στο δημοτικού, κύριε, και το καταλαβαίνω. Εσεί που έχετε βγάλει τα πανεπιστήμια δεν θέλετε να το καταλάβετε, φαίνεται. Καλά, επίση Είμαστε... το κάνουμε και μεγάλο θέμα και το κουκουέ που δεν θα ψηφίσει, ο νόμο θα περάσει. Ε, τελειώνουμε. του μα τέχει... Αυτό σήμερα η φυλακή που έκρισε ο Λοίζος με τα λόγια του Τιλίζη Είμαστε και μη πλέον μες αυτή την απέραντη ευαισθηκία Τον ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε όλους Μετά τα ανανουρίσματα των δύο κορυφαίων Πόσο αρισκημάται ο υπουργό προστασία του πολιτή. Συνήθως δεν κοιμάται <ΣΣ> Να του ρίχνει αυτό που θα δει. Να που του θα Ναι, ε, όπως είπα, μόνο ο Μαρκόνη ξέρε, Δεν υπάρχει περίπτωση να μην εκπέμψεις τώρα. Εγώ θα ο ψάξω να βρω κι άλλον ενέργεια ενεργεία Μαρκόνη, που επαγγελματία. Που Όχι, δεν μ' αρέσουν αυτά. Σοκύβια, Αυτό δε το δε μονοπόλιο δε θα οδηγήσει που σε που καρτέλ. Δεν θέλω. Πρέπει.